Γιατί; Σοβαρά μιλας γιατί Γιατί πρόδωσε όλη τη χώρα αυτή Έλα καλέ σιγά τώρα Θα συλλάβει ο Ισαγελέας επιλογές του ελληνικού λαού Πας και σε καθολικά. καλά Αν κατέβει ο, ο Γιώργος να δεις πώ θα πάρει ε. Με τα μπούνια θα ψηφίσουμε όλοι Επίση, ο Τσίπρα είπε ότι η χώρα έχει Πρωθυπουργεύοντα. Να καταχωριστεί στα καλά ελληνικά του, παρακαλώ. Πρωθυπουργεύοντα είναι το σωστό, ε. να λέμε και να... να μαθαίνει ο κόσμο. Μην αφήνουμε έτσι ερωτηματικά. <σχει> κάνεις τη διόρθωση να λε και το σωστό. Λια. Γιατί είστε κλασικοί δάσκαλοι αυτέ οι μαλλιεμένε που γεμίζουν με κόκκινο με το <σχει> χαρτί. Του αφήνει <σχει> και λέει βρε το μόνο σου. βρες το σωστό. Α, είσαι στο διάλογο, παίζει το σωστό να το μάθω. μου, π... εσεί δεν πιάνε τα λάθη που κάνει ο Φοβοράκη και διάφοροι άλλοι και σ Προσπαθούμε. Δεν μα παίρνει ο ΣΕΠ. Ούτε ο ΣΕΡ δεν μα παίρνει πια. Πώ περάσετε, Θεσσαλονίκη, πάνω. Πολύ καλά, χαιρετισμού. Τι θε τώρα. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερα. Την δασκαλίτσα την, είδες? την, Ήρθε, την είδε. Την είδε, τα έλεγε, παιδιά. Μπράβο, Η δασκαλίτσα πρέπει να είναι ζώρικο εργαλείο. Τα κάνει όλα μετά τι δύο. Αυτό σου λέω μόνο. Λα τα ρούχα.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 αξοποίησε το εργαλείο τώρα πριν πάθει Να σου πω ένα στην Τόνια Ποια αυτή Θα τα πω στη γυναίκα σου να στο ράδιο Έχετε πάρει μυρωδιά ότι οι Άγγλοι ψηφίσανε κουτσούμπα Εκτός ευρωπαϊκής έντασης και εκτός Ευρώπη. Το κουκού έχει μεγαλύτερη από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 Καταστροφέ! Έλα, ρε γύρισο σαν τύραντρε στον τόπο του εγκλήματο, ο Γιώργο Κάκη. Τι άνοιγμα είναι αυτό, ρε. Γρηγοράκο, ο Λιχάν. Ο Γιάννου ο πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τι γίνεται δηλαδή. Πήγε ο Γιάννου Δημοκρατία. Ο γιο του Γιάννη Παπαντονίου πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το άκουσε. Επειδή μυρίζει, του λέει κάποια στιγμή θα γίνουν κυβέρνηση Αυτή μπα και σώσαι τον πατέρα μου φυλακή. Ναι, είναι και αυτό. Λε να ξαναγυρίσει και η Τσίτα, η Μαϊμού Ο Σιμίτη. Η Μακάστας, ο Εγώ πολύ το βλέπω. Ο Σιμίτη δεν έχει φύγει ποτέ. Α, δεν ξέρω τι κάνετε εσεί, από τη δικιά μα την καρδιά δεν την Και, και απ' την άλλη δεν μπορώ να φανταστώ το Βενιζέλο σε Σαγιαλοπολείο πρέπει να είναι με τον Παπαδρέο. Αν συναντηθούν αυτοί οι δύο μαζί Θα το φάγει ορεκτικό ο Ευάγγελος Ναι δεν έχει ανάγκη, το γεωργάκι τον έχει εύκολο Τα αστικάκια δεν έχουν έδει καλά Βρέα, αποστολάκι μου, τι θα γίνει με αυτά τα τσοτοκάναλα. Μα έχουν πεθάνε 7 χρόνια, τι θα γίνει η αξιολόγηση δεύτερη. Και αξιολόγηση δεύτερη. Ευτυχώ, έχουμε λίγο εσά. Ειλικρινά, στο λέω, μα ξελαμπικάρετε λιγάκι. Τα χώνετε και στο φίλο μου το Τσίπρα, ο οποίο δεν έκλεψε μέχρι στιγμή. Ε, το καλά, αυτό είναι καν... αλήθεια, δεν έκλεψε. Αυτό και... δεν σημαίνει κάτι, δεν λέει κανεί τι έκλεψε συμβαίνει. Αν έκλεψε κάποιο από αυτού, θα το μετά από χρόνια. Δηλαδή, το λες, δεν έκλεψε, δεν έχουμε πούμε κάτι, αλλά δεν έσωσε κιόλα. Δηλαδή, ε. να τα πούμε κι αυτά, ε Sony. Το Πασόκ ε, κάνει καινούρια εκπομπή. Θα σα φάει λάδα χανοτά και κουδούνια πάνω. Λέει και θα την ονομάζουν γυοβρένια. Ταιριαστώ. Κυρίω στα αφορά όλου που πήγαν και χειροκροτάγαν τον γιορτάκι που επέστρεψε. Και αυτού του άλλου που πήγαν και συμμετείχανε στο κίνημα Διαματοπούλου ραγούζη, Φλορίδη και υπόλοιποσικό. Αυτή σαν επιτυχημένη μαζευτήκαν μαζί να κάνουν κάτι. Ήταν να μαζεύουμε τρει επιτυχημένοι. Το να βάζουμε ήταν μια καλή παράσταση, δεν την πάμε και φέτο. Αλλά δεν έκοψε σιτήρια γάπου. Αλλά μα δεν κόβει σε τρίτοιο τραβάσα θέα. Το να μόνο, δεν είναι επιτυχία. Τυχία. Συμπάθεια είναι. Έχουν μαζευτεί λέω τα Πακιστάνια, όλα θα ψηφίσουν πασό. Α μα πάνε λάχανο τα Πακιστάνια, το έχει πάρει καμπάρι. Ναι, καλά τα λέγανε οι άλλοι με του ξένου. Ήρθαν οι ξένοι ναι, και μα πήραν το Πασόκ μα, κατάλαβε. Γεια σα. Απλώ σα πήρα τηλέφωνο γιατί, τη... από ό,τι τη... μου είπανε, κέρδισα ένα τηλέφωνο από την εκπομπή του Χατζη Νικολάου το πρωί. Στην κλήρωση που είχε γίνει. Εγώ είμαι το δώρο σα. Είμαι το τηλέφωνο που κερδίσατε. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, δεν ήταν α. αυτό. Ήταν η χαρά που θα μιλήσετε μαζί μου. Ένα τηλεφώνημα με μένα. Εντάξει, χαρά μου. Τότε... Τι νομίζατε δύναμη, Όχι, θα πούμε μέσα για εσά. Έλα, ρε, Αποστόλησαι. Ναι, ναι, τσακάλισε. Είσαι. είσαι πολύ, πολύ τυχερό. Τι ρε, ρε ζήλια είμαστε, ρε. Τι είμαστε. Τι ρε ζήλια. Ρε σι, η Ακαδημία Αθηνών έμαθε σου ενέφερε πρόεδρο. Τον πρωθυπουργό, τον πρώην, τον Παπαδήμο, ναι. Πόσο ρε η πνευματική ταγή του τόπου μα, ρε γαμό. Το κοίταξε να δει. Πνευματικότητα, ε. Δεν έχει πνευματικότητα ο Παπαδήμο. Ξέρει με την πνευματικότητα σε έβαλε μέσα σε όλα αυτά. Ξέρει με τι πνευματικότητα συνθηκολόγησε με ό,τι ξένο υπήρχε. Με πνευματικότητα θα κάνετε, κάνε έτσι. Ρε, εγώ λέω για αυτού που τον ψηφίσανε. Στι ακαδημίε που Λες να βρέξει. Θα βρέξει ο σιαλισμό εγώ πιστεύω. Τώρα που γύρισε και ο Γιουργάκης. Είτε βρέξει το χιονίσει, πασοκάρα θα καμ***. Γύρισε όντως ο Γιοργάκης. Γύρισε. Γύρισε. γύρισε. Σου λέω... Γιατί τσινάει, ρε φίλε. Γιατί τσινάει τώρα ο Αγγέλη. Γιατί τσινάει τώρα ο Αγγέλη. Γιατί πήγε από 6-7 χρόνια και είπε ότι λεφτά υπάρχουν. Εντάξει, μια κουβέντα υπάρχει, δηλαδή δεν μπορεί από μια μαργκή, δηλαδή πώ θα γίνει, α πούμε. <laughs> Γι' αυτό λε τσινάει ο Βενιζέλο. Τον εζηλεύει. Σου λέει και ο Βενιζέλο κι άλλο ξετσίποτο. Πόσοι. Ο άνθρωπο είπε δηλαδή μια φορά ότι λεφτά υπάρχουν. άλλο που λέει ότι έχει λέει, 600 δι. Δεν μπήκατε μαζί του. Ο ένα είπε να φέρει το λεφτά υπάρχουν, τον ψηφίσατε όλοι. Αυτό που τα λέει συγκεκριμένα δεν πήγατε. Είναι δεν μου λες, παρακαλώ. Ε, Έπα. Αυτό το ο, ο γιατί και έξω. Δεν είναι έξω, πια είναι μέσα, στο Πασόκ. Καλά, η εισαγγελέα δεν τον βάλει μέσα. Άμα η εισαγγελέα έπρεπε να πάει προχθέ που ήταν και κόβανε πίτα, να μην ξέρει να το αυτό δεν ήταν πίτα, ένας έπρεπε να πάει εκεί και στις με το και το Φλωρίδι. Άλλοι εκεί. Ο δεν πήγε ακόμα, ε. Ο σημείτης, όχι, όχι όχι, για την ώρα μόνο βενή.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 Το εγώ έναν γκρά έχω, δεν έχω τίποτα άλλο. Μ μπορεί να βγει στο γνώμα γκρά. Τι είναι το γκρά? Όπλο. Α, ah, α. Ah. Που πολεμούσαμε τους Τούρκους. Α, ah, δεν ξέρω, εμείς τους δεν πολεμήσαμε. Εμείς τους μεγαλύτερους πολέμους τους κάναμε στο Twitter. Γεια yes. <Συλίξη> Oh. Ένα πολιτικό σχόλιο θα κάνω. Πε μου, τώρα εσύ που ξέρει τα πολλά και να κατεβάζει. Όλοι αυτοί δεν βοηθάνε τον τίτλο. Κάτι γιορτάκι δε, κάτι τέτοια. Πεταλλε. Τι είδαμε πια. Τι είδανε τα μάτια μα. Ο παταλότη που πήγε πάλι. Δεν ήταν εκεί πέρα με, το... στο... με τη πόφη. Στο κίνημα, με τον Γιώργο. Ναι. Α, δεν τρώμαξε. Μπορά μετακινήθηκε. Όχι, εκεί με το Γιώργο σταθερό. Ναι, σταθερό, αλλά όλοι που γυρίσανε στο πασο. Είδε στέλνει που σα έρχονται σιγά σιγά. Κάνει <laughs> <Να, τη> συνεργασία <laughs> έτημεία, αλλά μην ανησυχεί. Πριν από τι εκλογέ είχαν ετοιμάσει το Σταβο για να ρίξουν. Για να κόψω από τον τσίπρα έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, ο στάβρο, αντί για στάβρο και στάβρο και, Σταύρος και αφέντη του τσουνομί τη. Του βγήκε απλά στάβρο στην πρώτη πορεία. Οπότε τώρα μαζεύονται πάλι το παλιό να πολεμίζουν το τσίπρα. Βρέα, είδο τσίπρα το μπλάκι, δεν θα σου στείλω ένα. Καλύπομαστε. Στην επόμενη συνάρτηση που θα κάνω για τη συμπαράτακη δημοκρατική. Ο τσίπα του πρώτο που θα πάει. Θα πει άντε, πέστρεψα κι εγώ. Δεν ε. το ξέρω, αλλά αυτό ήταν το σπίτι μου θα πει. Ε. Έκανα <laughs> κάτι κλίτικά ξυαφώματα ότι έμεινα μικρό. Μετά στη διάσταση λέω, α το αριστερό. <laughs> Τόσπα για εδώ άνκα πάντα. Δεν το ήξερα. Τέλο <Τελώς> πάντων, βρε μου, εντάξει. Αν δεν είσαι καλά, αγάπη μου. Ναι, μωρό, μου, σε με τη νέα χρονιά, δεν ξέρω γιατί. Κάπω δεν ξέρω. Αυτό φοβάμαι εσά, του Ιριζέου. Τι φοβάμαι. Περνάει, περνάει, περνάει. Σε συνηθίζει και μετά λε δεν είναι και τόσο <Τι> μαλακα. Δηλαδή, απλά υπάρχει στη ζωή σου. Ε, δηλαδή, έχει συγκεκριμένη εγώ. άποψη για αυτόν. Εγώ, αλλά υπάρχει εγώ, στη εγώ, ζωή εγώ. σου, συνηθίζει. Αυτό φοβάμαι εσά. Συνέχεια για το gap ας ακούω που λε. Το γκάπ όμω που στον ελληνικό λαό δεν το λες. Ποιο, ποιο? Το gap Άλλο είναι ο gap άλλο είναι το γκάπ. Το γκάπ είναι εκεί που δεν το περιμένεις γκάπ από πίσω. Ακριβώς, mm. όχι μόνο από πίσω. 12 εκατομμύρια λαό τον έχει κάνει Αθανάσιος Διάκους. Α, είναι... α, έχει τα λιχερά του, έχει τα ευχαριστώ που έγινε ένα να διαβάσει το νόμο 4093 του 2012 του Χατσιδάκη, να ρωτήσει τον λογιστή του ότι φέτος θα φορολογηθεί με 22% και όχι 29% που του έβαζε ο Αντώνης, ότι εγώ προσωπικά πλήρωσα λιγότερο ΑΕΦΙΑ, δεν ξέρω αυτός αν μένει σε καμιά βήλα. Α, ναι, δεν αργεί η ώρα που θα γίνει σε Συριζέος πάλι. Μπράβο, και αν δεν έχει 5 ταξί, ταξί, να μας πει τον άλλο μήνα πόσο λιγότερο ο ΑΕΦ να πληρώσει. Καλησπέρα ομορφέ. Θυμάσαι εκείνο το διάλογο που είχε ο Τσίπρος με κάποιον ε, που του έλεγε ότι... Δεν θυμάμαι, αλλά Δεν... τι θυμάμαι. Τι? Θυμάμαι, τι. τι. θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεβε τη θλίψη. Θυμάμαι ένα σπίτι που γιατρεβε τη θλίψη.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 Είναι τραγούδι που τη νύχτα φτερουγίζει Κι όλο γυρίζει Και για σένα μου μιλά Και ξέρει τι άλλο θυμάμαι τι άλλο. Δεν θυμάμαι <Τι> αν στο είχα πει μα απατούσα Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει Μας αγαπούσα Πίσω απ' το φεγγάρι είχα κρυφτεί Και σε κοιτούσα Αγαπούσα, λέει, αλλά το απαντούσε και στο σωστό. Ο... Τέλο πάντων, για πε. Έλεγε λοιπόν αυτό ο τύπο, φιλικά διακείμενο προ τον Τζίπρα, ότι κάτι πρέπει να κάνει με του πληστηριασμού κατοικιών. Και τι δεν έκανε κάτι με του πληστηριασμού κατοικιών. Τι πληστηρία. Τι με... Τις... έκανε. Έκανε κάτι με του πληστηριασμού κατοικιών. Έκανε τον πληστηριασμό. Και τι είναι μέλο αυτού του συντονισμού. Και ο Τζίπρα απάντησε, το ξέρω. Ναι, το έκανε. Τι έγινε. Εξηγήθησε εντό 48 ωρών. Κλήθηκαν να δώσουν στα δικαστήρια τη Θεσσαλονίκη δύο μέλη του συντονισμού που σταματούν κάθε Τετάρτη του πληστηριασμού. Ε τι χωρί εξηγή θα πάει. Είμες, άμε, άμεση, άμεσα ενέργησε ο Τσίπρας. Κατευθείαν κλίθηκαν για εξηγήσει. Okay, Οκ, άρα το... αποτελεσματικού λύσκου μας. Άρα κύριες. ανταποκρίθηκε άμεσα ο Τσίπρας. À, να τα άρπατη.